Γεια σας συντρόφισσες και σύντροφοι Γεια σας συντρόφισσες και σύντροφοι αγωνιστές και αγωνίστριες της δημοκρατίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης Γεια σου Πασόκ μεγάλε Αρχίσαμε με το καλή μέρα κατευθείαν Γεια σου Πασόκ, γεια σου σύντροφε Αλέξη εννοείται και σε όλους τους συντρόφου που ακούνε δεν ξέρω πότε έχουμε Τσίπρα. Την επόμενη μέρα έχουμε τσακομούς και τράβαλα, το καταλαβαίνετε, προς τους συντρόφους Σιριζέους όλο αυτό, που δεν ανέχονται τίποτα. Θέλουν να περιμένουμε άλλον ένα σωτήρα που μπορεί να αποδειχθεί σωτήρας, δεν το ξέρουμε, αλλά μέχρι τώρα όσες φορές ο ελληνικός λαός περίμενε σωτήρες και περίμενε πάρα πολλέ φορές. Σωτήρες διότι έτσι αντιλαμβάνεται την πολιτική, την ίδια του τη ζωή, περιμένει, αναθέτει σε κάποιον, είτε λέγεται Παπανδρέου Γέρο, είτε λέγεται Παπανδρέου Ανδρέας είτε λέγεται Παπανδρέου Γιώργος είτε Καραμαλής Θείο, είτε Καραμαλής Ανιψιό, είτε Μητσοτάκη, ακόμη και εκεί ανέθεσε, είτε Σαμαρά, ακόμη και εκεί ανέθεσε. Ε, έχει μάθει έτσι ο ελληνικό λαό. Εμεί εδώ έχουμε μια εντελώ διαφορετική άποψη ότι ο Σωτήρα είναι ο ίδιο ο λαό όταν θέλει. Αν δεν θέλει, καλά κάνει και ψάχνει, αλλά να ψάχνει τουλάχιστον στα σωστά. Έτσι λοιπόν, περιμένοντας έναν ακόμη σωτήρα, ο οποίο χρησιμοποιεί πολύ μέτρια συνταγέ κακέ του παρελθόντος, καλωσορίζουμε. Γεια σα, σύντροφοι, από την αποδόκια, από εδώ και από εκεί πλευρά. Και επειδή ξεκινήσαμε έτσι προβοκατόρικα, τι λέτε, να το συνεχίσουμε. Όλε οι γερασμένε δυνάμει τη χώρα, όλε οι γερασμένε δυνάμει του παλιού κόσμου που φεύγει, ενώθηκαν στο νέο φαινόμενο που ονομάζεται ΣΥΡΙΖΑ. Ale i jest οι ενώθηκαν στο φαινόμενο που ονομάζεται Το φάντασμα του Σύριζα. Εμείς ως κοινωνική συμφωνία οι γερασμένες δυνάμεις της χώρας πήραμε μια απόφαση ότι θα στηρίξουμε τις γνήσιες προοδευτικές δυνάμεις αυτού του τόπου που θέλουν και αναζητούν μια προοδευτική διακυβέρνηση. Βασική συνιστώσα αυτών των δυνάμεων είναι ο Σύριζα. Ήταν χτε και η Λούκα Κατσέλη, η κυρία η οποία ακούσαμε, αν έχετε ξεχάσει τη φωνή τη, γιατί ήταν στο πρώτο μνημόνιο πρωταγωνίστρια, είχε πάρει και κάτι μέτρα. Τα θυμόμαστε όλα αυτά. Δεν ήταν στο δεύτερο μνημόνιο, αλλά ήταν στο πρώτο κανονικά. Με τον Γιώργο τότε που κάνανε τη χρηστή διαχείριση και διοίκηση. Η Λούκα Κατσέλη ήταν χτε και αυτή ελπίζει στο ΣΥΡΙΖΑ, εννοείται. Τι άλλο, όλοι ελπίζουμε. Αλλήμον, αν είναι και στη Β' Αθήνα, εμεί οι κάτοικοι τη Β' ίσω κληθούμε και ίσω και ψηφίσουμε τη Λούκα Κατσέλη για μια ριζοσπαστική αριστερά πραγματικά, για αυτή τη συμμαχία, συμφωνία, για την ανατροπή, επειδή είμαστε εγγόνια των αγωνιστών, παιδιά των φυλακισμένων και τα λοιπά και τα λοιπά, θα έρθουμε σε λίγο σε αυτά. Να θυμηθούμε όμως ποια είναι η Λούκα Κατσέλη η συνιστόσα της ριζοσπαστική αριστερά που θα έρθει στα πράγματα για να αλλάξει τα πράγματα που η Λούκα Κατσέλη έφτιαξε. Έχουμε όλα τα συστατικά, να έχουμε μια πολύ δυναμική οικονομία, μια νέα οικονομία με στροφή στην πράσινη ανάπτυξη. Νομίζω αυτή είναι η μεγάλη μας πρόκληση και ελάτε να κινητοποιηθούμε και να ενεργοποιηθούμε όλοι προς αυτήν την κατεύθυνση. Συμφωνούμε, είναι άλλωστε και το ρεύμα Ομπάμα η πράσινη οικονομία αυτή την περίοδο. Νομίζω Ομπάμα δυσμόδας. ήταν ρεύμα Παπανδρέο. Λέτε να, λέτε να διάβασε τον, τον Γιώργο Ομπάμα Κοιτάξτε είναι ένα χώρος Στον οποίο ο Γιώργος Παπανδρέου ναι, Τον δηλαδή. έχει αναδείξει εδώ και πάρα πολλά χρόνια me, Νομίζω είναι ο Ομπάμα ήταν ρεύμα Παπανδρέου Συντρόφισες και σύντροφοι Θέλουμε να γίνουμε Πασόκ Γιατί μες σε και σύντροφοι θέλουμε να από ριζοσπαστικό κίνημα σε πολιτικό φορέα αυτό κυβερνητισμού. Το μνημόνιο το είδαμε προσωπικά Εσείς. το Σάββατο το πρωί. Ναι. Ένα Σάββατο πρωί για τρει ώρε. Έτσι εξηγούνται όλα. Δεν είχε διαβάσει για το πρώτο μνημόνιο και η Λούκα, μάλλον είχε διαβάσει λίγο καλύτερα από το Χρυσοκοπήδη. Δεν ξέρουμε τι βαθμό είχε πάρει. Γιατί το είχε δει και για τρει ώρε. Ο άλλο δεν το είδε καν, ούτε τι ώρε, ούτε το μνημόνιο. Ακούσαμε εδώ αποσπάσματα τη Λούκα Κατσέλη, η οποία συμμετέχει και θα πάρει μέρο από ό,τι φαίνεται. Άλλωστε τον σύζυγό τη Γεράσι επιτυχημένο πολύ υπουργό του. Της των προηγούμενων δεκαετιών είχε προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ πέρυσι για πρωθυπουργό τα θυμόμαστε όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία και κυρίως φρέσκα γιατί το φρέσκο είναι το ζητούμενο πέρα από ιδεολογικές θέσεις, απόψεις ή άλλες προθέσεις η τηλεόραση δημόσια έχει ξεκινήσει ασπρόμαυρες ταινίε και τον καπετάν σύμφωνα. Συγγνώμη κύριε Υπουργέ, πιστέψτε είναι... Δηλαδή, ήταν αυτό ο σκοπό να φύγει το μαύρο για να βάζετε τον καπετά σύμφωνα. Το νόημα αυτή τη υπόθεση είναι ότι δεν θα μείνει το κράτο όμοιρο των συνδικαλιστών, οι οποίοι δεν φεύγουν από την Αγία Παρασκευή. Αυτή τη στιγμή εκεί πέρα υπάρχει μια κατάληξη. Και αυτό το συμπολίζεται και... με τον καπετά σύμφωνα, ξαναρωτάω. Είναι ένα, αυτοιδικό αυτοιδικό είναι ένα παιδικό πρόγραμμα. Είναι ένα παιδικό πρόγραμμα. Αυτή τη στιγμή εκεί πέρα υπάρχει μια κατάληψη. Και αυτό το συμπολίζεται και... με τον καπετάν σύμφωνα, ξαναρωτάω. Είναι ένα αυτό παιδικό διαπέ... πρόγραμμα, με συγχωρείτε. Είναι ένα παιδικό πρόγραμμα. Μ άρεσε στο Σίμο και στον Παντελή. Δεν γινόταν να μην ξεκινήσουνε... Μπορεί και στο Σαμαρά. Και σε όλου του άλλου εκεί μια ωραία παρέα. Να μην ξεκινήσουν με καπετάν σύμφωνα. Έπρεπε να σηματοδοτηθεί κάπω η εκκίνηση τη ΕΔ που έφυγε το Ε, το Ελληνική, νομίζω, ναι, και έμεινε το Δ του. Κάθε μέρο περνάει, φεύγει και κάτι για να κατασταλλάξουμε. Στο τέλος το σωστό εφόσον είναι ο Καψίσκιο και Δίκοβλου, νομίζω το σωστό, έρχεται σύντομα. Τα πρόσωπα είναι εγγύηση για το νέο εγχείρημα, αλλά αφήσουμε όλα αυτά τον καπετάν σύμφωνα και πάμε όλοι μαζί, τώρα ποιοι είμαστε στο όλοι μαζί, όλοι μαζί δεν χρειάζεται, πάμε για το καινούριο. Γι' αυτό και συγκεντρωθήκαμε σήμερα εδώ στην Αθήνα, σε αυτό το ιστορικό συνέδριο αριστερής επανίδρυσης, Αριστεροί και αριστερές όλων των γενναιών, δημοκράτες και πατριώτες από διαφορετικές πολιτικές καταγωγέ. βαρώνει τον Μίντια και της οικονομικής διαπλοκή φοροφυγάδε των διαφόρων ληστών με τις αφορολόγητες καταθέσεις, διατσικολόγη της δημόσιας περιουσίας, δανειστές της διεθνούς τοκοκληφίας, όλοι μαζί για να διατρανώσουμε αυτό που ο ελληνικός λαός, ο κόσμος της εργασία περιμένει από εμάς. Ο κόσμο τη εργασία περιμένει από εμά. Η ετοιμότητά μα να κυβερνήσουμε τον τόπο. Την πιο δύσκολη στιγμή τη νεότερης ιστορία του. Με στόχο τι διασυνδέσει με διεθνή κέντρα εξουσία. Διότι τα λόγια μένουν. νωρίστε εδώ ανέπτυξε, ακούσαμε τον σύντροφο Αλέξ από το συνέδριο χθε να αναπτύσσει, να ξεδιπλώνει το όραμά του και κυρίω το με ποιου, με ποιον θα υλοποιήσει αυτό το όραμα, περιμένοντα και ανυπομονώντα όλοι να υλοποιηθεί και αυτό το όραμα. Ε, μπορούμε να ξεκαθαρίσουμε λίγο τα πράγματα γιατί αυτό είναι ο ρόλος εδώ δικός μας να ξεκαθαρίζουμε ακριβώς τα πράγματα ώστε να επιλέξουμε αυτό που θα επιλέξουμε αλλά να ξέρουμε τι ακριβώς επιλέγουμε γιατί έτσι έχει μάθει ο ελληνικός λαός Ήρθαμε σε αυτό το στάδιο για να κάνουμε ανακαίνιση για να γίνουμε η νέα εκδοχή κάποιου άλλου κόμματο. Εμείς είμαστε ειγκρεμιστές Άντε ξεκουπιστείτε βρε και δεν αντέχει το δοκάρι Γιατί εμείς είμαστε και οι κτίστε. Το δοκάρι <Το> Ήρθαμε για να αντιγράψουμε αποτυχημένα κομματικά μοντέλα Το δοκάρι και το μήνυμα ήρθε κατευθείαν για τη Λούκα Κατσέλη. Μην ξεχνά, λέει: πως τέλεσε, τέλεσε και υπουργό ανεργίας που όμω δεν ενέκρινε τα εργασιακά. Πώ οι υπουργοί πέρασαν που δεν εμφανίστηκαν πρόθεμοι γι' yes εσμεν. Λέει εδώ ένα φίλο ακροατή, ο Κώστα. Ναι, συνέβη αυτό. Είχε κάτι αντιρρήσει εκεί στην πορεία, αλλά είναι σαν να. Αποδεχθεί να αγοράσει το σπίτι και στο τέλο να μην σ' αρέσει το χρώμα που είναι βαμμένο, το χολ. Κάποια τέτοια. Ενώ έχει επιλέξει την τοποθεσία, έχει εγκρίνει τα αρχιτεκτονικά, οτιδήποτε άλλο με το σπίτι και δεν σ' αρέσει μετά μια λεπτομέρεια ή, εν πάση περιπτώσει, κάτι παραπάνω από λεπτομέρεια. Στα βασικά συμφώνησε, συμφωνούσε. Άλλωστε και τώρα συμφωνεί, διότι το θέμα είναι λίγο και, και πιο απλό και πιο βαθύ ταυτόχρονα. Α αποδέχεσαι αυτήν την Ευρώπη ή την Ευρώπη, εν πάση περιπτώσει, προέρχονται από κι όλα κανονικά. Με διεκτίβε, έχουν γίνει και σε άλλε χώρε, χωρί να έχουν κρίση. Έχουν εφαρμοστεί τα ίδια και σκληρότερα μέτρα. Τα ίδια θα γίνουν και εδώ και τα ίδια θα γίνουν και στη Γαλλία, τη μεγάλη αυτή χώρα, αμέσω μετά τι Γερμανικέ, σιγά-σιγά βέβαια, σταδιακά, στην Ιταλία. Σε όλε τι άλλε δεν χρειάζεται. Τα Σαξέ story έχουν αποτύχει όλα, ακόμη και αν κάποια μπουσουλούσαν για δύο-τρει μήνε και εφαρμόζονται τα γνωστά μέτρα, όπω εμεί εδώ γνωρίζουμε πάρα, πάρα πολύ καλά. Εδώ είμαστε Ελληνοφρένια, βεβαίω, όπω κάθε μέρα, 211 2008 200, το τηλέφωνο. Επικοινωνία. Μέλη στέλνετε στη διεύθυνση στοunto:papakirialfm.gr και όποιο θέλει να στείλει SMS, γράφει Real, αφήνει κενό το μήνυμά του, αποστολή στο 54 100. Αντώνη Μορτάκη ρυθμίζει τον ήχο και θα ακούσουμε τώρα και θα πάμε και στι διαφημίσει έτσι. Ένα δείγμα υπερήφανη εξωτερική. Τι εξωτερική? Υπερήφανη εξωτερική, εσωτερική, οικονομική, κοινωνική πολιτική. Ένα δείγμα ανεξαρτησία κυρίω, εθνική ανεξαρτησία, διότι αυτό δεν χρησιμοποιούν όλοι, δεν θέλουν τι σημαίε ψηλά. Και κυρίως αυτοί που κυβερνάνε. Θα ακούσουμε τον κύριο Στουρνάρα για ένα μικρό σχετικά θέμα, το «Φόρο στην εστίαση». Που εκλιπαρούν ο Πρωθυπουργό και όλοι οι υπόλοιποι εδώ και κάνα τρίμηνο στου υπαλλήλου τη Τρόικα που έρχονται. Και ακούσαμε χτε πώ ακριβώ το έθεσε ο κύριο Τουρνάρας και πραγματικά νιώσαμε όλοι περήφανοι. Ο φόρο στην εστίαση έχει τεθεί πια στο τραπέζι και σε επόμενε δέκα μέρε θα γνωρίζουμε και το αποτέλεσμα. Είναι. είναι είμαστε κοντά στο να αρχίσει η ισχύση του από τον Α, Α, Α, δε, Δεν μπορώ. Ε, ε, ε, εάν γίνει αρχίσιο. δεκτό, θα, θα, θα ξεκινήσει από πρώτη η Αυγούστου. Εάν γίνει δεκτό. Jeżeli ginie dekto. Jeżeli to... e ginie dekto. Εμείς είμαστε οι Άντε ξεκουπιστείτε βρε και δεν αντέχει το δοκάρι. Γιατί εμείς είμαστε και οι κτίστε. Το δοκάρι! <Το> και το δοκάρι και οι γκρεμιστές και ο Τσίπρας. Ε, το πρωί μας πήραν τηλέφωνο... Δύο παιδιά από τη δημοτική αστυνομία του Αμαρουσίου και του είπαμε να έρθουν εδώ επειδή είναι και δίπλα. Είναι ο Πάνος και ο Περικλή. Γεια σα. Πείτε ένα για αρχικό τώρα, να ακούσουμε το λαό. Καλημέρα σα. Καλώ τα παιδιά. Καλημέρα. Αφήσανε το Δημαρχείο που έχει κατάληψη και ένταση και τα υπόλοιπα και ανεβήκανε 500 μέτρα παραπάνω και τι έχουμε εδώ στο στούντιο. ακούσουμε το λαό τη διαφμή και αμέσω μετά θα μα πούνε, και, είναι και 29 και 35 χρονών, είναι νέοι άνθρωποι, πώ ακριβώ αντιλαμβάνουν το success story που του έτυχε και που έχει τύχει και στη χώρα. Παιδί είμαι πολύ συγκινημένη αυτές τις μέρες. Πώς περάσεις. Δεν προλαβαίνω να ακούω καλές ειδήσεις. Μητσοτάκι, Χριστοφιλοπούλου, Κουβέλη, τι γίνεται πανικός. Και ήρθε στο καπάκι το σύμμα της καινούργιας τηλεόρασης. Έπαθα πλάκα. Α, σήμα είναι αυτό, σήμα το λε. Λοιπόν, τι λε, παιδί. Α το σήμα για να συνεννοούμαστε. Δεν έχω πρόβλημα, σήμα είναι αυτό. Πρωτοποριακό μου θύμισε τα νιάτα μου όταν πρωτοίδα η ενέτηση στη ζωή μου. Εμένα επίση μου θύμισε τα νιάτα μου όταν πρωτοείδα αρετηρέ στη ζωή μου. Μπράβο, λοιπόν, εγώ το μεσημέρι. Δηλαδή το βλέπω και έχω την τηλεόραση με κλειστό ήχο και φαντάζομαι να παίζει τουρου, τουρου, τουρου, τουρου.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 Κοίταξα μου, σταρχικά σημαίνουν ότι έχουν δυτή ανάγνωση. Δυτή και τριτή, ό,τι θες. Ελάτε, δώστε τόκους ναι. ή έλα, δώστε τσίπρα. Τι θέλεις. Εμένα μου αρέσει το ένοπλες δυνάμεις Τρόικα. Αχ, ναι, αυτό δεν το είχα σκεφτεί πολύ καλά. Είσαι, είσαι άπεκτο αγόρι μου, τι να σου πω. Έλα, για. Σου βγάζω το, το καπέλο, γεια. Το κεφάλι δεν έχω θέμα. Έλα, Βασόλη, δεν μου λε κάτι. Σε αυτή τη στιγμή έχουν το τηλεόραση που θα φοράνε και στρατιωτικέ τολέ, οι, οι παρουσιαστέ και αυτή. Ιδανικά ναι. Με βαθμού. Και με αυτή την ευκαιρία να δώσουμε συγχαρητήρια στον στρατηγό που σχεδίασε το νέο σήμα. Α, ο Σίμο τι θέλει, συνταγματάρχη φαντάζομαι. Ο Σίμο. Ναι. Μάλιστα. Τι βαθμό θα έχει. Τι να είναι, ο Σίμο. Αρρηματιστή την καλύτερη. Αχ. Που θα του πούνε να ασχηματιστεί και αυτό θα ψάχνει σύρματα αυτά που τρίβουμε τα ψιά. Μαλιστα εγώ. Κάτι τέτοιο. Θα... Νομίζω ότι είναι το αλφα το στερετικό και το σύρμα με τα ψιά.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 Σε ανθρώπινο επίπεδο. Δηλαδή υπάρχει άλλο επίπεδο εκτό από το ανθρώπινο. Όταν κάποιο χάνει τη δουλειά του και δεν έχει λεφτά και και δεν έχει τα τα τα παιδιά του. Αυτό δεν είναι ανθρώπινο επίπεδο. Τι επίπεδο είναι αυτό. Ή ξέρει αυτό τι σημαίνει άνθρωπο. Δεν ξέρω. Γιατί τι θα πει ανθρώπινο επίπεδο. Όχι σε επίπεδο Σε επίπεδο τηλεοπτικό. Βγήκαμε από τη και, και τώρα λέτε ενδιαφέρεστε για αυτούς Προφανώς δεν, πάει πάει έχετε, καλώ, δεν έχετε μεγάλη εμπειρία σε τηλεοτικούς τρόπους Αν δούμε καλά, ο Γεωργάκη είχε κάνει πολλέ δουλειέ. Ναι, έκανε οικοδόμο, έκανε υλοτόμο. Ήταν καθαριστή, θυμάται. Δούλευε σε βενζινάδικο, σε σε... σερβιτόρο. Στον Καναδά ήμουν από κυπουρό, δούλευε σε βενζινάδικο, Ναι, υλοτόμος, οικοδόμος, οικοδόμο, σε εργοστάσιο τσιμέντων. Ναι, σε σούπερ μάρκετ. Σε σούπερ μάρκετ. Συγγνώμη, σερβιτόρο ήταν στην πιτσαρία του Σαμαρά, δεν μα είπε. Ναι, αλλά δεν είπε ότι είναι επιτυχημένο. Όχι. Όχι, αυτό δεν το είπε, αυτό δεν το είπε. Εδώ στο χόλμου είπε καθάρισε και αν τη μισή δεν έκανε κανόκληρη δουλειά. Έχω καθαρίσει τη μισή στο χόλιο. Δεν μου λέει. Ο σαμαράλ όμω έχει πει για τον εαυτό του ότι ήταν πολύ επιτυχημένο επιχειρηματίε με εκείνη την πιτσαρία. Το φίλο να σα πω ότι μέχρι στα 26 μου είχα νίξει για δύο χρόνια στα μερική μια πιτσαρία με ένα φίλο μου η οποία έσκυσε. Σε Τι έκανε στην πιτσαρία, έφτιαχνε πίτσε και τι πούλαγε. Σωστά. Τι κάνει τώρα απόδηπουργό, φτιάχνει τι δημόσιε υπηρεσίε, δημιουργόνε και τι πουλάει. Το ίδιο είναι.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 Εδώ έχουμε λοιπόν δύο δημοτικού αστυνόμου από το Μαρού. Οι γείτονε, φαντάζομαι, μπορεί να μα έχετε γράψει κατά καιρού, κάνα παρκάρισμα, δεν ξέρω. Ο Πάνο και ο Περικλή. Ο Περικλή είναι 29, ο Πάνο είναι 35 χρονών. Πόσο καιρό δουλεύετε εκεί, Τέσσερα χρόνια δουλεύουμε. Καταρχήν, να στείλουμε και του χαιρετισμού μα, αγωνιστικού, στου συναδέρφου μα, οι οποίοι αυτή τη στιγμή διεξάγουν τον αγώνα του και βρίσκονται έξω από τα γραφεία τη Νέα Δημοκρατία στη Σκούρπου. Mm -hmm. Και ελπίζω να κρατήσουμε τη δουλειά μα με τον ίδιο αξιοκρατικό τρόπο που την αποκτήσαμε. Πώ την αποκτήσατε. Ε, περνώντας ε, από διαδικασίες αυστηρού ΑΣΕΠ με, εκτός από τη μοριοδότηση των προσόντων μας με εξάμινη εκπαίδευση στη Γκόνιτσα, το Τσοτήλ και την πτωλεμαίδα, με γραπτά ψυχομετρικά τεστ και μαθητικές δοκιμασίες Περάσατε έτσι, πόσα χρόνια είσαστε ε, Είμαστε στα τέσσερα χρόνια Τέσσερα χρόνια στο Μαρούσι, έτσι, δημοτική αστυνότητα. Εμείς είναι στο Μαρούσι. Τι περίπου, τι κάνατε, ξέρουμε χοντρικά, αλλά ποια ήταν η δουλειά ακριβώς. Ο κόσμος στέκεται μόνο στην Στις αρμοδιότητα, τη γράφουμε κλήσεις ναι, και ναι, ναι, ναι. τραπουκίζουμε έχρωμους μικροπολιτέ. Η αλήθεια ναι. είναι ότι έχουμε 28 αρμοδιότητε. περιλαμβάνουν αυτές οι αρμοδιότητε το γνήσιο των υπογραφών σε ηλικιωμένου ανθρώπους. Ε, είμαστε σχολικοί τροχονόμοι φορέ η πέθεια διαφήμιση, το παραεμπόριο, έλεγχος των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και άλλα. Τώρα έχει πει μέχρι 23 Σεπτεμβρίου, μέχρι πότε έχει πει ότι υπάρχεται. Ε, ναι, 23 Σεπτεμβρίου είναι η κατάργηση της υπηρεσίας μας. Μετά τι κάνετε. Δεν ξέρω, περιμένουμε τώρα την ερχόμενη εβδομάδα που είναι να ψηφιστεί αυτό το περιβόντο πολυνομοσχέδιο και από εκεί πέρα άγνωστο. Ε, τι έχει πει, θα σας πάει στην αστυνομία, θα γίνετε αστ Τι... Ε, τίποτα δεν είναι σίγουρο, μας έχουν πει ότι ενδεχομένως κάποιοι να απορροφηθούν στην ελληνική αστυνομία Το μόνο σίγουρο είναι ότι από 23 Σεπτεμβρίου που είναι η ημερομηνία αλήξης μας ε, Σταματάμε να είμαστε ειδικοί ανακριτικοί πάλι και γινόμαστε αριθμοί της διαθεσιμότητας Έχεις έναν αριθμό έξι στον πράτσο, γενικώς στα χαρτιά Θα σας άρεσε να πάει στην αστυνομία, θα σας άρεσε Τώρα, τάξη, να απαντήσουμε επί του προσωπικού γιατί. Επιπροσωπικού, δεν είδα του χιλιάδε συναδέλφου, το καθένα φυσικά έχει την βούλησή του και την απόψή του, έτσι. Για εσά, για εσένα. Δηλαδή ξεκινήσατε να το θέλετε από μικρή, σα πάει εκεί η ζωή. Εντάξει, από μικρή, όχι γιατί φαντάζομαι θα το είχαμε κάνει. Τώρα στα 35 μου, να ξαφνικά να κάνω κάτι το οποίο. Δεν το ήθελα. Δεν ξέρω. Δεν μου φέρνει και κάπως. την εκπαίδευση. Δεν φέρουμε όπλο. Δεν έχουμε περάσει την εκπαίδευση την οποία ναι. περνούν οι αστυνομικοί. Είναι ένα σοκ ξαφνικά να σου λένε ότι μπορεί να γίνει και αστυνόμο με τέτοιε καταστάσει. Βέβαια, σε μια περίοδο που υπάρχουν 1,5 εκατομμύριο άνεργοι, δεν θα ζητήσουμε το και πολυτελέ. Δεν περιμένουμε να γίνουμε μάνατζερ σε εταιρεία. Πόσα χρήματα παίρνατε. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα το, για το οποίο έχουμε δεχθεί. Είμαστε θέματα του κοινωνικού αυτοματισμού. Τα 780 ευρώ, εγώ προσωπικά και γενικότερα ο μέσο όρο τη υπηρεσία μένεται στα 800 ευρώ. Και έχετε οικογένειε, Όχι, και οι δύο είστε έτσι. Ε, όχι, αλλά ύστερα από αυτά. Που μένετε. Το σκεφτούμε πάρα πολύ για να κάνουμε. Μπαμπάδε, μαμάδε. Με, Με τους γονεί. Κλασικά. Με του γονεί. Τι λένε οι γονεί για όλα αυτά που τύχανε. Προσπαθούν να μα συμπαρασταθούν όσο περισσότερο μπορούν. Δεν μπορούν να κάνουν κάτι άλλο. Πάντω ευτυχώ που και αυτοί παίρνουν τι συντάξει του και μα βοηθούν. Οι συντάξει ζουν οικογένειε, άστο. Δεν ξέρω μέχρι πότε θα τις παίρνουν, αλλά είναι ένα θέμα αυτό που γίνεται με τι συντάξει. Τώρα τι θα κάνετε, τι σκέφτεστε, συμμετέχετε σε όλα αυτά που κάνει το σωματείο. Ή... Συμμετέχουμε στα πλαίσια αυτών των δράσεων, είναι και η συμμετοχή μα εδώ. Προσπαθούμε να φτάσουμε ε, στα ευήκοα των ακροατών τη Ελληνοφρένια, που είναι και αρκετοί, να μάθει ο κόσμο κάποια πράγματα για εμά, ότι έχουμε ένα ακαδημαϊκό background, ότι είμαστε άνθρωποι με αξιοπρέπεια, ότι περάσαμε αξιοκρατικά, τουλάχιστον η πλειοψηφία και ότι δεν είμαστε αριθμοί ούτε χαραμοφάηδε. Εσύ ήθελε να γίνει και δημοσιογράφος μου λέγε νωρίτερα έτσι. Το δικό μου το background ήταν ναι, αυτό. Ξεκίνησα δημοσιογράφος τελικά κατάφερε να γίνει δημοτικός αστυνόμο και μπορεί να γίνει όργανο στο τέλο. Όντω κάτι με, εξακολουθεί στην άλλη Αριθμοί αριθμ, αριθμ, είμαστε όλοι, ή αν δεν είμαστε όλοι, θα γίνουμε με κάποιο, με κάποιο τρόπο. Ωραία, ξεκίνησε. Είναι ωραίο αυτό το. Ξεκινά τη ζωή σου στην χώρα και δεν ξέρει πού θα σε πάει. Και μπορεί να σε πάει σε αντιφατικά τελείω. Πράγματα. Τώρα να καταλήξει να είσαι αστυνομικό είναι ένα θέμα. Έχει πει και ο πρωθυπουργό Ιταλία, ο Μόντι, ότι θα πρέπει οι νέοι τη Ευρωπαϊκή Ένωση να συνηθίσουν να αλλάζουν πέντε και έξι εργασιακά περιβάλλοντα. Ένα. Βολεμένο όσο δεν πάει άλλο. Συνήθω οι βολεμένοι τα λένε αυτά. Οι πιο βολεμένοι που υπάρχουν από μια δερμάτινη πολυθρόνα, είτε από κανάλι, είτε από γραφείο πρωθυπουργού. Όπω γίνεται συνήθω όχι μόνο στην Ελλάδα και στι άλλε χώρε. Τι να σα ευχηθούμε. Καλά κουράγια. Να έχετε δύναμη να τα υλοποιείτε όλα αυτά. Τι σα μένει σαν εμπειρία από όλο αυτό, Δηλαδή ότι ήσασταν κάπου, δεν είχε ακουστεί κάτι για τη δημοτική αστυνομία, δεν ήταν από, τα, από αυτά που ακουγόντουσαν ότι κάτι μπορεί να συμβεί. Πώ νιώθει, Πώ νιώθει. Καταλαβαίνουμε όλοι πώ νιώθει, αλλά είναι αλλιώ όταν το συζητάμε εμεί και όταν το βιώνει κάποιο. Εκεί που έχει μια σταθερή, βάλει εισαγωγικά, εισαγωγικά τη λέξη ζωή, ξαφνικά να πρέπει να αναθεωρήσει, να βρει δουλειά, να δει τα κάνει με χαρά που έχει ή οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή πέρα από την απογοήτευση, φαντάζομαι υπάρχει και απογοήτευση, δημιουργείται και άλλο συνέστημα, πιο έτσι, οργή, ορμή, αγανάκτηση ή κάτι άλλο. Σίγουρο ότι δεν μένουμε στον καναπή του σπιτιού μας, όσο μπορούμε έστω και από αυτό εδώ πέρα το βήμα που μας δίνεις, Σε ευχαριστούμε πολύ, με τις κινητοποιήσεις και γενικά με τον όλο τρόπο σκέψης και φυσικά για το τι θα αποφασίσουμε εν τέλει στις εκλογές. Αυτό δηλαδή αφορά τον κάθε Έλληνα. Αυτό θα, θα αλλάξει κάτι σε αυτά που έκανες μέχρι τώρα, σε αυτά που σκεφτώσουν έτσι όπως ψήφιζες σε όλη αυτή η κατάσταση. Εντάξει, όχι και τόσο. Δηλαδή έβλεπα το, το θέμα δηλαδή, πως πήγαινε για, για όλη την Ελλάδα και όλο τον κόσμο. Δηλαδή αυτό είναι το θέμα να το, να το δεις ε, α, από την αρχή και όχι αφού σου χτυπήσει την πόρτα, πιστεύω. Ναι. Για μένα αυτό αποτελεί μια εμπειρία, η κατάληξη της οποίας σίγουρα θα διαμορφώσει ένα μέρος του χαρακτήρα μου. Ο κόσμος, οι περισσότεροι που αντιμετωπίζετε και βλέπετε είναι αυτοί που λένε, τώρα μου γράφουν εδώ τους Δημόμπα, τους έφερες και τα κτλ. Είναι αυτοί που σας λένε έτσι υπάρχουν και άλλοι που έχουν μια αλληλεγγύη απέναντί σας. Ε, στα πλαίσια του κοινωνικού αυτοματισμού που τόσο όμορφα καλλιεργήθηκε τα τελευταία χρόνια, είμαστε δεκτικοί στο να ακούσουμε οτιδήποτε, αρκεί να υπάρχει και μία δικαιολόγηση. Νομίζω ότι ο φίλο που αναφέρεται σε εμά με αυτόν τον όρο, σίγουρα αυτά που δεν ξέρει είναι περισσότερα από αυτά που ξέρει. Α το μελετήσει λίγο, και αν συνεχίσει να πιστεύει στον ίδιο χαρακτηρισμό, τότε δέχομαι και συμφωνώ μαζί του. Μάλιστα. Διαλεκτικό σε βλέπω. Ωραία. Λοιπόν, καλά κουράγια να έχετε. Καλή δύναμη. Ευχαριστούμε πολύ να καλά. Να καταφέρετε ό,τι μπορείτε τώρα. Έτσι κι αλλιώ υπάρχουν κινητοποιήσεις συνεχώ. Και σήμερα το βράδυ και την άλλη εβδομάδα θα περάσει και το πολυνομοσχέδιο. Εξαρτάται. Ένα λαό μπορεί να ανατρέψει τα πάντα. Και ψηφισμένα νομοσχέδια και νομοσχέδια πριν ψηφιστούν. Άρκιν να είναι δυναμικό, να ξέρει τι θέλει. Αυτό πάντα ισχύει ως γενική αρχή. Από εκεί και πέρα, αν δεν τα καταφέρετε τώρα, σε ό,τι κάνετε στη ζωή σα. εδώ και πέρα που πολύ δύσκολο. Έτσι αλλιώ είναι ελάχιστη. Πάντω, ελπίδα και χαρά σα βλέπω δυναμικού, συνειδητοποιημένου ελαφρώ από όλο αυτό που έχει γίνει, Ευχαριστούμε πολύ, καλή δύναμη που είχαμε. Και θέλει. Καλή, δύναμη, καλή δύναμη. Ήταν ο Πάνο και ο Περικλής, Δημοτική Αστυνόμη, για 1,5 ακόμη μήνα στο Δήμο Αμαρουσίου. Ήταν εδώ οι δύο δημοτικοί αστυνομικοί. Βλέπω τα μηνύματά σα, Μες στην καλή χαρά και πολύ ευτυχισμένοι είσαστε που κάποιοι άλλοι χάνουν τη δουλειά του. Αυτό είναι πολύ ευχάριστο για την κοινωνία γενικότερα. Και μπράβο και συγχαρητήρια, γιατί αν δεν έχει έρθει η σειρά σα, είναι θέμα χρόνου, ημερών να έρθει και σε εσά να γίνω κι εγώ τώρα σαν και εσά. Οπότε θα χαρούμε όλοι μαζί και τη δική σα καταστροφή, μια που εσεί χαίρεστε με την καταστροφή όσων μέχρι τώρα έχουν μπει σε τέτοιε διαδικασίε. Πάμε στον σύντροφο Αλέξη που μα ενώνει όλου, γιατί είπε κάτι χτες μετά μεταξύ των υπολείπων. Δεν είναι μονταρισμένο, το έχουμε αφήσει σκέτο, γιατί μπέρδεψε μια λέξη στο τέλο. Θέλω, συντρόφου και σύντροφοι, να σα πω ότι δεν ανταμόσαμε αποτύχει. Είμαστε όλοι μας παιδιά και εγγόνια εκείνων που από τα πρώτα βήματα του εργατικού κινήματος άναψαν το φως της κομμούνας και της ταξικής χειραφέτησης. Είμαστε όλοι και όλες παιδιά και εγγόνια εκείνων που στη δικτατορία του μεταξά έδωσαν μέσα στην παρανομία αλλά και μέσα από ακροναυπλίες και ξερονήσια τη μάχη της δημοκρατίας. Η τη μάχη τη λαοκρατίας έδωσαν. Κυρίω οι τελευταίοι δεν έδωσαν καμία μάχη για τη δημοκρατία, έτσι όπω το λέει ο σύντροφο. Αλέξη είναι δεδομένο, ο καθένα μπορεί να το κάνει, να πάρει τα ιστορικά γεγονότα και να τα προσαρμόσει τα μέτρα του. Μάχη για τη λαοκρατία έχει τεράστια διαφορά και όχι μόνο μάχη από τι ακροναυπλίε, από τι εξορίε και από πουδήποτε αλλού. Κατάφεραν και για ελάχιστο χρόνο σε ένα μεγάλο κομμάτι τη χώρα να το εφαρμόσουν. Και κατά τη γνώμη μου, από τότε πραγματική δημοκρατία δεν έχει υπάρξει σε αυτόν τον τόπο παρά μόνο τότε στα βουνά. Με δικαιοσύνη λαϊκή, με πολιτισμό έτσι όπω πρέπει να είναι, με χιλιάδε εφημερίδε, περίπου 1200 μέσα στα βουνά τη Καρδίτσα και τη Στερεάς που δεν είχαν δει ποτέ έντυπο τύπο. Με τρόπο για το πώ να γράφει κανεί τα άρθρα και τα ρεπορτάζ, με υγεία, με δημοκρατία για πρώτη φορά. Εκεί ψήφισαν οι γυναίκε. Εν πάση περιπτώσει, αυτό ήταν, έτσι το κάνανε. Δεν αγωνίστηκαν για τη δημοκρατία. Την ίδια που ο Αλέξη Τσίπρα, ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή προσπαθεί να αγωνιστεί. Αγωνίστηκαν για μια εντελώ διαφορετική δημοκρατία και την έλεγαν λαοκρατία. Επειδή έγινε ένα μπέρδεμα. Γι' αυτό λοιπόν σήμερα, όποιο θέλει, το λέει εδώ και μια ακροάτρια, κάτσει να την βρω, γιατί έχει μια αξία. Θα την βρω, Νάτι, εδώ είναι. Δεν είμαι, λέει, κουκουέ. Ούτε συμφωνώ με αρκετέ από τι θέσει του κουκουέ. Ούτε θα συμφωνήσω ποτέ. Αλλά σήμερα θα συνταχθώ σε πορεία του Πάμε, γιατί είναι. Ένα τρόπο να βγω οργανωμένα στον δρόμο, γιατί πρέπει κάπως να ξεκινήσουμε. Όλα αυτά για τι σημερινέ κινητοποίησει. 8 μουμού στο Σύνταγμα και στη Θεσσαλονίκη, 7 μουμού στο Άγαλαμα, Βενιζέλου. Βεβαίω υπάρχουν και πολλέ κινητοποίησει τις επόμενε ημέρε. Και επανελλαδική απεργία τη Γεσέα, δεν Την Τρίτη, αν δεν κάνω λάθο. Θα τα πούμε, γιατί εδώ θα είμαστε. Έτσι κι αλλιώ κάθε μέρα υπάρχουν κινητοποίησει. Το αντιφανιστικό τραγούδι τη ημέρα ακολουθεί τώρα, όπω κάθε μέρα τέτοια ώρα, από το. Την αντιφασιστική συλλογή που θα βγάλουμε η ελληνοφρένικη κολλεκτίβα. Σήμερα μοτίβο 4 4 και Νικήτας X-Ray Clint. Όλο αυτό είναι ο τίτλος του συγκροτήματος. Τίτλος τραγουδιού είναι λίγο πιο απλός. Το ψυγείο. Χαστήγαμε και σήμερα όπως ήταν αναμενόμενο, είναι ημέρες τέτοιε. δεν υπάρχει ελπίδα καμία όπω έχετε καταλάβει Διχαζόμαστε με τον εαυτό μας και μετά με όλους τους άλλους και αυτού και τους απέναντι αυτού. Κάποια στιγμή κάτι θα γίνει όπως έγινε κάποτε, αυτό που δεν μπορούσε να πει ο Τσίπρας Και ε, ενώθηκαν όλοι, συντονίστηκαν όλοι με κάτι ενίο Είναι μεγάλε οι υποθέσεις, εμείς πιστεύουμε ότι θα είναι κοντά αυτό για το καλό όλων μας, όχι για άλλο λόγο Τώρα αν δεν συμβεί, πάλι εδώ θα είμαστε και καλά θα είμαστε με τις διαφορές μας και τους πολλούς εαυτούς μας να συγκρούονται. Δεν σας είπα τι ακριβώς συνέβη στην Ηλίου Πολιχτές, ομάδα χρυσαυγητών. Μπούκαρες στο συνεργείο είναι ένας ελεύθερος κοινωνικός χώρος, γίνονται μαθήματα ισπανικά, αγγλικά, εκείνη την ώρα έχει και μάθημα αγγλικών, ομάδα περίπου 50-60 ατόμων με μοτοσυκλέτες, Διέσχισε του κεντρικού δρόμου τη με τα γνωστά συνθήματα, γι' αυτό λέμε Χρυσή Αυγή. Είναι πιστοποιημένο, Έματι τη Μη Χρυσή Αυγή, με ελληνικέ και σημαίε τη Χρυσή Αυγή με λοστάρια. Έσπασαν την πόρτα, τα τζάμια μπήκαν μέσα, χτύπησαν τρία-δύο παιδιά και έναν μεγαλύτερο που βρήκαν εκεί με τα λωστάρια στη μέση. Ένα παραλίγο να την έτρωγε στο κεφάλι. Πέταξαν ε, διαφημιστικά τη Χρυσή Αυγή έντυπα και έφυγαν. Όλα αυτά συνέβησαν στην απέναντη γωνία, υπάρχουν και φωτογραφίε. Είχε κλείσει το δρόμο δύο διάδε, δύο. Του Δία, μοτοσυκλετιστέ, δύο μοτοσυκλέτε με του αστυνόμου και παρακολουθούσαν όλο αυτό το περιστατικό. Η αστυνομία λέει ότι έχουν γίνει οκτώ προσαγωγέ. Εκεί που ήμασταν όλοι χτε δεν είδαμε τίποτα, δεν ξέρω αν γίναν και ποια θα είναι η κατάληξη. Πάντω, όλο το σκηνικό έγινε συνοδεία αστυνομία και παρουσία αστυνομία. Να σπάνε τζάμια, να φωνάζει κόσμο 7 η ώρα το απόγευμα στο κέντρο ακριβώ τη Λιούπολη. Σήμερα υπάρχει συνέλευση εκεί στον Ελεύθερο Κοινωνικό Χώρο Συνεργείο για να αποφασίσουν την παραπέρα. Δράση. Αυτά είχαμε να σας πούμε. Πάμε στο λαό. Γρήγορα, γρήγορα. Τα υπόλοιπα Αύριο. Σε λίγο μαγαζίνο. Γεια σας. Καλημέρα σας. Δύο εκατοντάδεκα διακόσια Ναι. Τι είναι, Εδώ, 8-200. Λοιπόν, τα χαμένα τα όντα πολιτική και τη ΕΡΤ και ο μηδέα εξορμένου και του καινούριου υπευθύνου τη ΕΡΤ, ω και γλωσσοδέτη μα βάζουν. Πώ είναι δυνατόν, ΕΔΟΤ να προτείνει. Δεν το λέστα, δεν είχε κανένα λόγο. ΕΤΡ, Αυτό έλεγαν ελληνική τηλεόραση-ραδιοφωνία, του ανόητου. Αλλά υπήρχαν διάφορα, αλλά σκέψη ότι, ότι αυτό είναι αποτέλεσμα σκέψη και δίκογλου και καψή. Ναι. Δηλαδή, τι περίμενε, κάτι καλύτερο. Όσ και γλωσσοδέ, μα βάζουν ανώνει τη βλάκε. με το σήμα όμω είχα μια απορία. Ναι. Από πού είναι πνευσμένο. Κάτι ο... μου θυμίζει, κάτι μου θυμίζει προ πολιτική άνοιξη. Για δεν τα χρώματα. <laughs> δεν το είδα. Δεν Για δεν τι το... γραμμέ. Απλώ θα άκουσα. Από το δεν... σήμα του Σαμαράτο που πνευτήκανε. Α το λέγανε και δευτερνεί πολλαν. Τι το θέλανε το έφ. Ναι, αποστολή. Ναι. Διαφορετική φωνή. Να σου πω. Τι φωνή θέλει. Στο Ηράκλειο. Πώ εκπέμπει ο Ριάλ. νέο Ηράκλει. Όχι στο Ηράκλειο στην Κρήτη. Α, λοιπόν, στο Ηράκλειο στην Κρήτη είμαστε στο Athletic Radio...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 Ματακίστε και μακριά Σαν Μαντινάδα ξεκινάει Αλλά δεν θα το καταλήξω εκεί Μπείτε όλοι στο ίντερνετ www.elynofreniafm.gr Πώς το πες Μπράβο κάτι άκουσα www.elynofreniafm.gr www.elynofreniafm.gr Έτσι μ' αρέσει Ωραία Εντάξει ωραία. Εκεί δεν υπάρχουν προβλήματα Άντε τα λέμε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 Εγώ. εγώ. Εσύ, κάνατε μα. Ε... Δεν το θυμάμαι. Τόση επανάσταση που κάνουμε κάθε μέρα, ξεχνάω και εγώ τι μέρε. Έχω χάσει τι μέρε. Τι έγινε, πότε. Την προηγούμενη εβδομάδα. Τι να σου πω, ρε Αποστολή μου. Δεν σου έχω εξηγήσει όλου άντρε να πάρει και να ένα πιάτο αρακά, δεν θα φτιάξει. Για να ξεκινήσει, μου. Ναι. Τι κάνει, Βάσανο. Βάσανο. Βάσανο. βάσανο. Πώ είσαι. Βάσανο. Πώς είμαι, σα Έχει και τραγούδι για μένα. Mm. Είσαι εσύ το βάσανο μου. Ναι, πω φωνή. Ναι, ναι, γιατί δεν σου αρέσει. Ε, μ' αρέσει όταν μιλάς σαν τραγουδάς, δεν είναι και καλύτερη. Μια χαρά είναι. Αλμα με μελ Όχι. Μουλφα και σαμπούντου. Mm, αυτό πρέπει και ερωτεύτηκα. Ερωτεύτηκες, ακούω. Ε. Τσιμπημένη είσαι Μαρίν Απ' τι Τσιμπημένη είσαι Μαρή. Ε ήταν και καιρό δεν το έχεις καταλάβει Να τα μας Κοίτα να δεις Αντί να κοιτάς τα μαθήματά σου δεν αφήνεις τους Ε τώρα τελείωσα τα μαθήματα και έκλεισε και τα 18 Ωπα Τώρα μιλάμε Τώρα μιλάμε Καλής